μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού <Κι> <Κι> Λόγι απο τον ιερό άθωμα <Κι> με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη Χαίρετε πάντοτε εν κυρίω Ιησού, αγαπητοί μου, Σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, αρχή της Συνδίκτου. Έχουμε το νέο εκκλησιαστικό έτος. Καλή χρονιά, λοιπόν, για όλους. Η εκπομπή αυτή είναι η εκατοστή. Απορώ πως πέρασε τόσος χρόνος. Έτσι θα συνεχίσουμε με απόψινό θέμα το νόημα της ασκήσεως στη ζωή μας. Σε μια εποχή που εναγώνει αναζητά την άνεση, την ανάπαυση, τον πλούτο, τη δόξα και την τιμή θα ήταν παράδοξο να μιλά κανείς για αγώνα, για θυσία, για πόνο, κόπο, μόχθο, στέρηση, εγκράτεια, ολιγάρκια, απλότητα, ταπεινότητα και μετριοφροσύνη. Να όμως που το κυνηγητό τη και του χρήματος του κόσμου του πολλού και η αποκτησή τους δεν δίνει την αναμενόμενη μακαριότητα της ψυχής. Να που η, ειρήνη, η ψυχική συναντάται εκεί που δεν την περιμένεις, στην καρδιά του ακτήμονος, του πράου, του αγαθού, του απλού και του σόφρονος. Χρειάζεται λοιπόν ένας υπεύθυνος αγώνα για την απόκτηση αυτής της εσωτερικής ησυχία. Περί του νοήματος του έργου της ασκήσεως της ζωής μας θα σας απασχολήσω. Αν πράγματι θέλουμε να λεγόμαστε και να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, πιστά τέκνα τη Εκκλησίας αληθινή ορθόδοξη χριστιανή. Θα σας μεταφέρω αγαπητοί μου στον κήπο της Εδέμ, στην τρυφή των Πρωτοπλάστων, όπου εκεί, κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, ο Αδάμ παρήκουσε του Θεού και ήρθε στη ζωή του ο θάνατος, οι μέρημνες, η πόνη και η αθυμία και η ζωή του κατάντησε βαρύτερη του θανάτου.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 η ανταπόκριση ελεύθερη του Αδάμ στη Θεία Αγάπη ήταν αφορμή συνεργασίες και αρχή ασκήσεως. Η πίστη στο Θείο Θέλημα, η απερίεργη υπακοή, η ανταπόδοση αγάπης, η εκοπή του θελήματος, η ευχαριστιακή δοξολογία θα πιούσαν τον Αδάμ Άγιο και δεν θα τον ταλαιπωρούσε η κατάχρηση της ελευθερία η παρακοή τη περιέργεια, η επιπολαιότητα της δοκιμασίας, η τις τη πονηρία και η άνομη επιτάχυνση του σκοπού. Η συνέπεια του προπατορικού ολιστήματος ήταν τραγική για όλο το ανθρώπινο γένος. Ματεώθηκε το θείο σχέδιο, βάγισε η αγαστή ανθρώπινη σχέση, η θεωτική άνοδος του ανθρώπου διαλύθηκε και ήλθε η πικρία της λαθροφαγίας. Η αγάπη του ουρανιού πατρος όμως δεν άφησε ανυπεράσπιστο το πλάσμα του. Μια συνεχής αγωνία συνοδεύει την εξορία του Αδάμ. Κλαίει μαζί του ο Θεός για τη βία και βιαστική ενταρσία του, για την εξοδότη από την τρυφή της παραδείσιας ανέσεως και συνομιλίας. Δεν τον εγκαταλείπει όμως μόνο, δεν τον εκδικείται, δεν τον κυνηγά» ο Αδάμ αυτοτιμωρείται από τις ενοχές της μνήμης της πρώτης αθότητο και οραιότητος. Ο πολύ έσπραχνος και πανικτήρμων Θεός στέλνει τους πατριάρχες, τους δικαίους, τους προφήτες, τον πρόδρομο για την επάνωδο των τέκνων του των αγαπητών στο πρωτόκτηστο καλός. Η μεγαλειότητα της ανυπέρβλητης αγάπης του φαίνεται όταν αποστέλει αυτόν τον Υιόν του το μονογενή,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 από τον άνθρωπο θεωρείται αγγαρία, δουλεία, καταπίεση, ανελευθερία, καταστρατήγηση και επιθαναγκασμός. Το κατοικώνα έχει χάσει την καθορότητά του, η φύση έχει ο όνους έχει σκοτεινιάσει, η επιθυμία έχει κυλήσει επί Στο σημείο αυτό της ολιγορίας, αδυναμίας και αμαυρώσεως παρουσιάζεται η αναγκαιότητα της ασκήσεως ω όπλο, θα βοηθήσει στο ξεπέρασμα των δυσκολιών. Νοσηρές δυναμίες, πάθη δυσόδη, αβουλία και απροθυμία για το αγαθό είναι καταστάσει που μπορεί και πρέπει η άσκηση να διορθώσει. Η άσκηση είναι το καλύτερο εργαλείο για την ανόρθωση της ψυχής και πράγματι, όπως λέγει ο καθηγούμενος της Μονής Γρηγορίου Αρχιμανδρίτης Γεώργιος, όσον δυσκολοτέρα και επιπονοτέρα η άσκηση τόσον και αναγκαιωτέρα. Η άσκηση επίσης αδελφοί μου οδηγεί την ψυχή ασφαλώς τη μετάνοια. Η άσκηση στην Ορθοδοξία δεν είναι μία αστήρα καθηκοντολογία, μία πιστή τήρηση ενός ακαμπτου τυπικού, ένας τακτικός καθώς μία εξωτερική ασφαλής εξοράιση και μία επιδεικτική και υποκριτική ευσεβοφάνεια. Όλοι οι Αγίοι γραφή και όλοι οι Άγιοι Πατέρες τηλητεύουν αυτή τη στάση και την κατατάσσουν με την αθεοφοβία, την ασπλαχνία και την αδικία. Άσκηση και μετάνοια, άσκηση και προσευχή, άσκηση και μυστριακή ζωή οδηγούν τον πιστό στην αγάπη, την ελευθερία και την ειρήνη. Άσκηση είναι η αγάπη. Η αγάπη θέλει συνεχή αγώνα, θυσία, υποχωρητικότητα, κατανόηση και σεβασμό. Μια μορφή ασκήσεως είναι οι καθημερινές διαπροσωπικές σχέσεις που τόσο κουράζουν τον σημερινό άνθρωπο και του το γιατί ανάμεσα από τις σχέσεις αυτές αποουσιάζει ο Χριστός. Και δίχως Χριστό καμιά υπομονή και συνδιαλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει. Η άσκηση δεν συντελείται μόνο ανάμεσα στις δύσκολες ανθρώπινες σχέσεις αλλά είναι και μία ανώτερη έκφραση αγάπης στο Θεό. Στον ενδέη Θεό Προσφέρουμε κάτι από την ανάπαυση, την άνεση ή την ευχαριστήσή μας. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να προσφέρει ο άνθρωπος στο Θεό παρά την εκούσια και αυτοπροαίρετη προσφορά της αναπαύσεώς του. Τελικώς, γι' αυτό το ελάχιστο που δίνουμε στο Θεό μας προσφέρει πολύ περισσότερα. Η ολιγοφαγία και αυτοπροαιρετη η προσφορα της αναπαυσεως του γι αυτο το ελαχιστο που δινουμε στο θεο μας προσφερει πολυ περισσοτερα η ολιγοϊπνία και η εγρυπνία, η παινία και η εκτιμοσύνη, η ολιγολογία και η σιωπή μας δίνουν εγρήγορση, απλότητα, αμεριμνία, χαρά και ταπείνωση. Η στέρηση, η εγκράτεια, η ολιγάρκεια προσφέρουν μια διαφορετική αλλά ισχυρή ανάπαυση. Ασκούμενοι λοιπόν εμείς κυρίως βοηθούμεθα και μάλιστα σημαντικά. Όλο το Ευαγγέλιο είναι μια πρόσκληση για αγώνα, θυσία, όδευση, στεν είσοδου, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και υπακοή.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 πως νηστεύουμε για να μειώσουμε την αγριότητα της σάρκας και να κάνουμε πιο μαλακή την καρδιά μας. Η αγάπη της ασκήσεως είναι αγάπη στο Θεό. Καρπός της ασκήσεως είναι η υπακοή του πίστου στο Θεό και η υπακοή και υποταγή και νέκρωση των παθών στον άνθρωπο. Στους Αγίους μάλιστα υπακούει η αγριότητα των στοιχείων της φύσεως και των θηρίων. Η ποιότητα της ασκήσεως δηλώνεται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 τον διακαεί πόθο του ανθρώπου για τη σωτηρία του. του. το το δείχνει έμπρακτα. Ο Θεός σώζει αυτούς που θέλουν να σωθούν και αυτοί που θέλουν να σωθούν κάμουν έργο των λόγων του Θεού και αγωνίζονται να τελειωθούν. Αυτός που θέλει να σωθεί, δίχως κανένα αγώνα, είναι άγνωστος για την Ορθοδοξία. Είναι απαραίτητη και η ανθρώπινη προσπάθεια στο έργο της Θείας Βοηθείας. Ούτε μόνος ο Θεός σώζει, ούτε ο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 η εξασθενημένη από την αμαρτία ανθρώπινη φύση αντιδρά στεναρά με την αμέλεια, τη ρετιμία την οχέλεια και την καλοπέραση. Το σώμα ζητά συνεχή ανάπαυση, τρυφή, περιποίηση καλοφαγία και διασχέδαση. Δεν θέλει κόπο, αγώνα, θυσία, πόνο, μόχθο και μακροθυμία. Η σπουδή, η επιπολαιότητα, η ευκολία, η άνεση και η προχειρότητα χαρακτηρίζει τη ζωή πολλών.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 Η σαρκολατρία είναι μία επικίνδυνη ειδωλολατρεία της εποχής μας της οποίας οι οπαδοί δυστυχούν πολυτρόπως. Ο αγώνας μας κατά του κόσμου δεν σημαίνει αναγκαστικά φυγή από τον κόσμο και μισερή απομάκρυνση από αυτόν αλλά σημαίνει αντίδραση υγεία στο κοσμικό φρόνημα το καθαρά ηλιστικό, το βία αντιπνευματικό. Καλούμεθα σε μία σιωπηλή σταυροφορία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 είναι σημαντική συνδρομή για την απόκρουση των πονηρών βελών και μάλιστα η προσευχή και η νηστεία. Εφόσον οι εχθροί αυτοί του ανθρώπου, οι προαιώνοι και οι είναι σε όλη μα τη ζωή επιθύρε, φυσικό είναι και ο αγώνα μα να υπάρχει μέχρι του τάφου. Νοητό είναι πω ο αγώνα διαφοροποιείται από ηλικία σε ηλικία, αφού διαφορετική μορφή εντάσεω και διάρκεια. Είναι οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες και οι πτώσεις της νεότητος ή των γερατιών. Δίχως βεβαίως και σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι πάντα η ίδια μορφή των πρόσβολών. Λέγετος,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 Η ολοκληρωτική τους αφιέρωση στο Θεό τους κάνει να μην τέρπονται σε τίποτε το γεώδε, αλλά η μόνιμη στροφή τους προς τον ουρανό τους κάνει εις άγγελους. Τίποτε δεν τους αρέσει που δεν αρέσει του Θεού. Τίποτε δεν αγαπούν που δεν αγαπά ο Θεός. Χαίρονται τη μόνωση, τη σιωπή, την παινία, γιατί τους δίνει άνεση να συνομιλούν ανετότερα μαζί του το άκρο εφετών τη ζωή του. Η μοναχική αυτή αναφορά και παράδοση θέλει να κεντρίσει και τις δυνάμεις του κάθε πιστού μέσα στον κόσμο. Η αγάπη των πιστών προς τους μοναχούς είναι αγάπη στην ασκητική εκκλησία ή θα τολμούσα να πω είναι αγάπη σε αυτό που δεν μπόρεσαν να φτάσουν. Το ασκητικό ιδιώδες είναι κυρίαρχο στοιχείο της εκκλησίας μας. Γι' αυτό και η εκκλησία πάντα σεμνήνονταν, συμβουλευόταν και ζητούσε τις ευχές των ασκητών. Η άνθιση του μοναχισμού στις ημέρες μας είναι μία παρήγορη ελπίδα αρκεί να διατηρεί αυτόν τον ασκητικό χαρακτήρα που αναφέραμε. Όταν η άνθιση αυτή συντελείται σε ένα ειδονόθυρο κόσμο η σημασία και η αξία της είναι ακόμη μεγαλύτερη. Όταν όμως και μέσα σε αυτόν τον κόσμο με τις τόσες αντιξοότητες, συναντά κανεί αγωνιστές Φίλους της προσευχής και της νηστείας, εγκρατείς φιλακόλουθου και φιλάνθρωπου, η χαρά είναι έκτακτα μεγάλη. Η αληθινή αγάπη, η φιλανθρωπία, η φιλαδελφία, η φιλαληλία και η φιλοθεία είναι αποτέλεσμα ασκητικού αγώνου. Αν ο άνθρωπος δεν αφαιρέσει κάτι από τον πλούτο του, πώς θα δώσει στον πτωχό, αν δεν κουραστεί ο ίδιος, πώ θα αναπαύσει τον άλλο.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 Χρειάζεται έκχυση πολλών δακρύων μετανοίες, νύψεως και εξομολογήσεως για να φτάσει κανείς να θυσιάζεται για τους άλλους, να προσφέρεται, να καίγεται η καρδιά του για τον αδελφό του. Ο μυροβόλο συναξαριστής πλημμυρίζει από παραδείγματα τέτοιων φλογερών ανθρώπων αγάπης. Ακόμη και οι πιο αυστηροί ασκητές, πυρπολιμένοι από τη Θεία Αγάπη, άφηναν την εράσμια ησυχία του, την του. Και οδηγούνταν σε πόλεις και χωριά για να κηρύξουν και να βοηθήσουν τον πλανόμενο άνθρωπο, μη πτωούμενοι, μύριου και μεγάλους κινδύνους... μη φοβούμενοι και αυτοί την ίδια τη ζωή του. Η άσκηση είναι δίχω νόημα, ευλογία και αγιασμό, αν είναι απομακρυσμένη από την υπακοή στην Εκκλησία. Έτσι γίνεται εύκολο νόητο πως η δίαιτα δεν έχει καμία σχέση με την ιστεία, η αγρυπνία με την αϊπνία, η μυρολατρική στάση απέναντι στην πενία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 Πρέπει να είναι λίαν διακριτική. Ο κάθε πιστός κρίνεται και ασκείται διαφορετικά αναλόγω των δυνάμεων, των δυνατοτήτων, των ορίων, της αντοχής και της εφέσεώς του. Ο πνευματικός συμπαρίσταται στο έργο της πνευματικής ανορθώσεως αναλόγω των περιστάσεων προσπαθώντας πάντοτε να απελευθερώσει το πνευματικό του τέκνο από την υπερβολή, την ίηση, την πλάνη και την απομόνωση γιατί τότε η άσκηση θα γίνει όχι φωνικό όργανο των παθών του, αλλά των αρετών του και θα τον ρίξει σε βαθύτερο σκοτάδι. Είναι γνωστή η ρίση του αβάπημένος πως είμαστε παθοκτόνοι και όχι σωματοκτόνοι. Με αυτά που λέμε θέλουμε να προλάβουμε τα ρωτήματα πολλών σε σχετικές αντιδράσεις τους. Το σώμα λοιπόν τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία, αφού θα το προσλάβουμε μετά την Ανάσταση των νεκρών, δίχως φυσικά τα στοιχεία της θωράς. Αγωνιζόμαστε λοιπόν να τη θασέψουμε και να χαληναγωγήσουμε το σώμα και να το κάνουμε ό,τι εμείς θέλουμε και όχι ό,τι θέλει αυτό. Όπως ο Μέγας Αρσένιος που έλεγε «Έλα στον ύπνο και ερχόταν ή φύγε και έφευγε». Ωραία τοποθετεί το θέμα ο 21ος κανόν της εν γάγκρα συνόδου ο οποίος σε μετάφραση αναφέρει. Και την παρθενία όταν είναι με την ταπεινοφροσύνη θαυμάζουμε και την εγκράτεια όταν συνοδεύεται από σεμνότητα και θεοσέβεια τη δεχόμεθα και την αναχώρηση από τα εγκόσμια ζηλεύουμε και τη σεμνή συνήκηση του γάμου τιμάμαι και τον πλούτο που είναι μαζί με δικαιοσύνη και ευπία δεν τον κατηγορούμε. Εάν εξετάσει κανείς την όλη η ζωή της εκκλησίας μας θα παρατηρήσει μία αυστηρότητα, αγωνιστικότητα και κακουχία που όμω οδηγεί σε μία φιλανθρωπία και άνεση. Πράγματι Όλα μέσα στην Εκκλησία θυμίζουν ετοιμασία για πόλεμο. Μακρές περιοδινιστίας και κατατακτές ημέρες. Μακρές και καθημερινές ακολουθίες με πολύ ορθοστασία. Κανόνες επιτιμίων, αγρυπνίες, δάκρυα, γονικλησίες, πορείες κλπ. Στη Δυτική Εκκλησία καταργήθηκε τελείως η άσκηση στην προσπάθεια εξυγχρονισμού τη για την προσέλευση περισσότερων πιστών. Μα η αποτελεσματικότητα της μεταρρυθμ δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Τα προβλήματα παρέμειναν άλυτα. Η θόπευση των παθών ποτέ δεν ικανοποιεί τον ειλικρινή και τίμιο άνθρωπο. Η άσκηση αγαπητήμων μου των ορθοδόξων πιστών δεν είναι στιγνής και θροπή στήρα αλλά επιλεγμένη οδός, διορθώσεως που θα οδηγήσει στην ελευθερία των τέκνων του Θεού και γι' αυτό δύναται ανέτως να υποθεί ως οδός παρά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 Παρουσιάζεται και στον Ορθόδοξο κόσμο συχνά το ερώτημα αν και κατά πόσον θα βοηθούσε μία απλοποίηση και ελάττωση του αυστηρού τυπικού της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μερικοί μάλιστα τονίζουν την ανάγκη της άμεσης εξυγχρονίσεω της όλης Εκκλησίας και πως αυτή η μεταποίησή της θα ήταν και ένα άνοιγμα βοηθείας για του πολλού. Πρέπει εκ προημίου να πούμε πω η Εκκλησία δεν φοβάται την αλλαγή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 ή θα έπρεπε να απορρίψουμε τη συζήτησή του τελείω. Στο σκάλο ο προαιρέτως θα παντούσε κανεί πω τουλάχιστον για την ελάττωση του αισθητικού αγώνος ο πνευματικός έχει την πλήρη δυνατότητα να κρίνει και να κανονίσει. Για γενικότερο όμως θέματα χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα, μελέτη, υπευθυνότητα, λεπτότητα και θείο φωτισμό. Το καλουδιάθετο όμως ερώτημα παραμένει μήπως θα ήταν κέρδος ιδιαίτερα για την μα. Ένας χριστιανισμός δίχως καμία άσκηση είναι γεγονός αγαπητοί μου πως οι άνθρωποι του καιρού μας αδυνατούν να κατανοήσουν το νόημα της ασκήσεως στη ζωή μας. Η όλη γύρω κατάσταση του κόσμου δεν βοηθά καθόλου σε αυτή την εμβάθυνση. Η εδιαφορία που προήλθε από μια κακή αγωγή και μια παιδεία που ο σκοπός της είχε την έπαρση, την ευημερία, την απόλευση και την αυτάρκεια είχε ως αποτέλεσμα να παρασύρει τον άνθρωπο σε μία αρκετά εύκολη ζωή. Η συνέστηση της αμαρτίας απουσιάζει, η συνείδηση έχει αμβλυνθεί, τα ηθικά κριτήρια έχουν αλλοιωθεί, οπότε για ποιο λόγο να υπάρξει αγώνας πνευματικός και πώς να νεκρωθεί το κέντρο της αμαρτίας. Όταν μάλιστα κανείς οδηγηθεί σε μία ομολογημένη ή ανομολόγητη αθεία και αρχίζει να ερμηνεύει τα πράγματα διαφορετικά, οδηγούμενος σε ένα παγερό ατομισμό και ένα αδιέξοδο μηδενισμό, τότε πια η άσκηση δεν έχει κανένα περιεχόμενο. Αρκετοί ημέτεροι θεολόγοι, ακόμη και κληρικοί, επηρεασμένοι από τα σύγχρονα ρεύματα και τις σπουδέ τους στο εξωτερικό, μιλούν εφθαρσώς για μία αλλίωση του ευαγγελικού μηνύματος ή δημιουργούν αυτή την αλλίωση, δικαιολογώντα την ως και σωτηριολογική μέρημνα. Έτσι μετά τη θεολογία μετά το θάνατο του Θεού, τη θεολογία της απελευθέρωσης, της χαράς, του έρωτος κλπ, γίνεται προσπάθεια να απεκδηθεί η Εκκλησία του ασκητικό τη Θεωρούμε πως αν συμβεί κάτι τέτοιο η Εκκλησία θα έχει συσχηματιστεί με τον κόσμο του αιώνος τούτου, δίχως δυνατότητα να τον μεταμορφώσει και να τον θεώσει. Η άσκηση αγαπητοί μου είναι, το επαναλαμβάνομαι, Λίαν απαραίτητη βοήθεια για τον αγωνιζόμενο για τη σωτηρία του χριστιανό. Οι άνθρωποι που ζητούν ουσιαστική βοήθεια στη ζωή του ομολογούν πως είναι πρόθυμοι για όποια θυσία. Ο Ρώσο σκηνοθέτη Αντρέι η γράφει στο ημερολόγιο του: Πιστεύω πως κάθε άνθρωπος που θέλησε σοβαρά να διατηρήσει τι υψηλότερε ή τι ποιητικότερε του ικανότητε είχε την τάση να αποφεύγει το κρέα και το ψάρι και γενικά του πολύφαΐ. Και ένα άλλο ξένος σοφό σημειώνει. Όποιος πιστεύει ακράδοντας ένα Θεό πανταχού παρόν, μπορεί να τρώει τα πάντα μόνο στα χρόνια της πείνας. Ίσως κάποιους μοντερνιστές χριστιανούς είχε υπόψη του ο Ενδός Γκάντι όταν έλεγε «Τον Χριστό τον αγαπώ, αλλά τους χριστιανούς δεν τους αγαπώ, γιατί δεν μοιάζουν του Χριστού». Πράγματι δεν μοιάζουν του Χριστού, αφού ο Χριστός μας θέλει ανυπόκριτα ασκητικούς όπως ήταν ο ίδιος επομένως συμπεραίνουμε πως με τα χρειαζόμαστε εμείς και όχι η Εκκλησία Οι σημερινές συνθήκες της ζωής είναι βεβαίως αρκετά αρνητικές για κάθε μορφή αυτογνωσίας, συγκεντρώσεως και ασκητικότητος η καλπάζουσα ειδησεογραφία, οι αυξημένε απαιτήσει οι συνθήκες διαβιώσεως τα μέσα ενημερώσεω, η ταραχή των μεγαλουπόλεων, τα μέσα επικοινωνίες, οι κλιματολογικές περιπέτειες, οι διαταραγμένες ανθρώπινες σχέσεις, ο πολύς ο φόβος, το άγχος, η ανασφάλεια και η μοναξιά απαιτούν την επίκεια, τη συγκατάβαση, την οικονομία της εκκλησίας των πάσχοντα άνθρωπο. Αυτό είναι θεμητό και εφικτό, δίχως να το απαιτεί στανικός ο και δίχως να λάβει μόνιμη διάρκεια όπως ωραία γράφει ο γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης, και όταν ακόμη η εκκλησία, δια των λειτουργών της, επιτρέπει στα τέκνα της κατοικονομία το ελάχιστον της ασκήσεως, το θα γίνεται προς καιρών, και μέχρι ότου εσυνθήκε ή οι του ποιμενομένου επιτρέψουν την ανάληψη όρων αυστηροτέρας ασκήσεως. Πώς όμως, αγαπητοί μου, θα διοχετευτεί διακριτικά αυτή η ασκητική αγωγή στους πιστούς, στους νέους ακόμη και στα παιδιά, όταν το όλο κλίμα είναι αντίξο, όταν τα παιδιά από μικρά μαθαίνουν να έχουν μόνο δικαιώματα και απαιτήσει και παρασύρονται από τους μεγαλύτερους να τα διεκδικούν με βίαιους τρόπους. Όταν ο σεβασμός, η πειθαρχία, υποχρεώσεις ή υπακοή θεωρούνται ιδέες ξεπερασμένων εποχών. Δεν είναι ασφαλώς εύκολο να βοηθήσει ένα νέο που έχει αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον τέτοιο που η ασέβεια θεωρείται πρόοδο και η αντιλογία θάρρος. Πάντως, η καλύτερη αγωγή ασκήσεως θα παραμένει από νωρίς ένταξη του πιστού στη ζωή και τη λατρεία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία γνωρίζει τον καλύτερο τρόπο για να παιδαγωγήσει τους πιστούς της. Η οικογένεια και το σχολείο ήταν παλαιότερα δύο αιστείες που μπορούσαν να δώσουν πολλά στου αναζητητέ της αλήθειας, και να δημιουργήσουν ενδιαφέρον και ζήλο για ό,τι το ανώτερο. Η καλή αγωγή στη μικρή ηλικία έθιζε τους νέους στο να είναι εγκρατείς προσεκτική και συγκρατημένη και στην κατοπίνη του ζωή. Σήμερα που οι οικογένειε κλειδονίζονται από υποκρισίες, μιχίες, διαζύγια και διαφορία, τα σχολεία ευρωπαϊζονται, συνδικαλίζονται και διαφορούν για την αγωγή της ψυχής, είναι μεγαλύτερη η ανάγκη της αναβιώσεως και αναδημιουργίας με μπνευσμένους κατυχητέ των κατηχητικών σχολείων, των κηρυγμάτων της Εκκλησίας και εκτός ιερών και στον χώρο των σχολείων με ερωκήρικες δίχως τόμφο, βερμπαλισμό, καταιγισμό επιτιμίων και απειλών αλλά και της μαρτυρίας Ιησού σε κάθε επιμαντική περίσταση. Οι κεροί αλλάζουν, το κήρυγμα της Εκκλησίας δεν αλλάζει γιατί την αλήθεια πω η βαθύτερη ανάγκη της ψυχής του ανθρώπου παραμένει η αυτή. Σε μία αμετανόητη εποχή η Εκκλησία θα συνεχίσει να μιλάνει φάλια για μετάνοια. Σε μία έξαρση της επάρσεως θα παραμένει αναγκαία η γαλήνη της ταπεινοφροσύνης. Σε μία κοινωνία της περαφθονίας και της υπερκατανολώσεως δεν θα πρέπει να παύσουμε να μιλάμε για το απαραίτητο τη ασκήσεως και τη εγκρατείας εάν βεβαίως πρώτοι εμείς το έχουμε ενστερνιστεί. Κάθε κηρυκτική, κατηχητική, διδασκαλική, και κειρατική κίνηση είναι αναγκαίο να ξεκινά από μία καλά επιλεγμένη προσφορά θυσίας, αυταπαρνήσεως και ασκήσεως. Να πορριφθεί λοιπόν κάθε άγνοια και προκατάληψη, κάθε συμβατική πράξη περί του θεσμού της ασκήσεως,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 Ο νηστεύων και εγκρατευόμενος είναι ο καλύτερα προσευχόμενος. Οι μέρες της νηστείας ήταν πάντα για την εκκλησία μέρες μεγαλύτερης προσευχής. Η μεγάλη τεσσαρακοστή κυρίως συνδυάζεται με εντονότερη προσευχή. Η νηστεία και η προσευχή είναι δύο κρίκοι απαραίτητοι της ασκήσεως. Δι' αυτόν επιχειρείται η κάθαρση του πιστού, θανατών τη φιλιδονία, η γαστριμαργία και η κοιλιοδουλεία. Η νηστεία είναι, θα λέγαμε, η καθαρίστρια της ψυχής. Κατά τον εξέσιο Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, η νηστεία είναι αντίσταση στην ασθενή φύση, περιτομή των ορέξεων της γεύσεως, τσεκούρι των πονηρών λογισμών, μαχαίρι των φαντασιών, προσευχή απερίσπαστο, ψυχής φωτισμός και νου φύλαξη. Ο δε Άγιος Γρηγόριος Νήσις την νηστεία ονομάζει «Θεμέλιο κάθε αρετής». Ο ασκητικός αγώνας εμποδίζεται από τους θεομάχους δαίμονες, από την ανθρώπινη αδυναμία και από το αντίθεο πνεύμα της εποχής μας. Μάλιστα, ορισμένοι επικαλούνται πως είναι αρκετή μια αόριστη και αφηρημένη καλοσύνη και πως τις ημέρες μας η άσκηση περιτεύει και ας μείνει εντός των τυχών των μονών. Η επιπολαιότητα αυτή τη αντιλήψεως θα ήταν άσκοπο να αναλυθεί,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 να χωριστούμε από τις βλαβερές επιθυμίες την κατάκριση, το ψέμα, την επιορκία. Η αληθινή λοιπόν νηστεία είναι συνειφασμένη πάντα με την εργασία της αρετής. Είναι καταπληκτική η αναφορά του Αθηναίου Απολογητού Αριστίδη. Αν μεταξύ των χριστιανών είναι κάποιος φτωχό και δεν έχουν τη δυνατότητα να τον διαθρέψουν, τότε δύο-τρει ημέρες νηστεύουν ώστε να εξοικονομήσουν την αναγκαία τροφή για τον φτωχό». Για μία ακόμη φορά καλούμε θα διακριτικά να αντιδράσουμε ακόμη και για αυτό που ο πολύς χριστιανικός κόσμος πρεσβεύει περί ασκήσεως. Πρώτοι εμείς να αγαπήσουμε περισσότερο τον αγιασμένο τρόπο της εκκλησιαστικής ζωής και όπως λέγει ο Σεβασμιότατος ο Μητροπολίτης Νέας Μύρνης Κύριος Σιμεών να παραμένουμε προσιλωμένοι στις ευλογημένε παραδόσεις μας και να γίνουμε ανθεκτικότεροι μπροστά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 Με κάθε θυσία θα πρέπει αγαπητοί μου να παραμείνει αναλύωτο το πνεύμα της εν ζωή ζωής και ο ασχητικός χαρακτήρας του Ορθοδόξου ήθου, γιατί όπως λέγει και ο Ρηγένης και αυτά που νομίζουμε πως είναι τα πιο δύσκολα και ανυπέρβλητα η πρόερεση και η άσκηση μπορούν να τα ξεπεράσουν. Ο ίδιος ερμηνεύοντας ότι στους βιαστές θα δοθεί η Βασιλεία των Ουρανών λέγει πως βιαστές είναι ή ειλικρινώς πιστεύοντες και διάκρας ασκήσεως βιαζόμενοι. Ο δε Άγιος Μεθόδιος Επίσκοπος Ολύμπου στο ανώτερο του πλάτωνο συμποσιό αναφέρει πως με την άσκηση καθαίρεται και κοσμείται η ψυχή νικώντας τα πάθη εκβαλώμενα από αυτή τα αμαρτήματα». Ενώρια γιο ασκού, hallelujah! και πόλη του ενώρια Σημαντικό νελή Όσα υπόθηκαν αγαπητοί μου φάνηκε ποιο είναι το νόημα της ασκήσεως στη ζωή μα. Γι' αυτό πάντα ο Ορθόδοξος λαός μας γνώριζε την άσκηση και εκτιμούσε τους ασκητές Η στάση του λαού απέναντι του μοναχισμού φανέρωνε τη στάση του στο Ορθόδοξο φρόνημα της Εκκλησίας Η αγάπη των πιστών απέναντι στο άγιο νόρος είναι αγάπη του Σταυρού του Κυρίου έτσι εξηγείται η αγάπη των πιστών απέναντι συγχρόνων και παλαιότερων αγιοριτών γερόντων, των οποίων την ευλογία θεωρούσαν κάτι το πολύ ιερό. Ο Άγιο Ακάκιος ο Καυσοκαλυβήτη, έλεγε: Μισή ώρα ύπνου είναι αρκετή δια των αληθινών μοναχών. Ο Άγιο Γρηγόριο, ο Παλαμάς έξω του ασκητηρίου του τη Μεγίστη Λαύρα, δεν κοιμήθηκε επί τρει μήνε. Ο Άγιο Λουανό, ο Αθονίτη, κοιμόταν καθιστό και για λίγο.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 Ο γέρον ευλόγιο επί πολλά έτη δεν έτρωγε καθόλου λάδι, όπως και ο γέροντάς του, ο Χατζη Γιώργης, ο μονοχήτων και ανυπόδητος. Ο ρώσος παπατήχων έπλαινε με τα δάκρυά του τα πόδια του εσταυρωμένου και βουτώντας ένα ψαροκόκαλο που είχε κρεμασμένο πίσω από τη θύρα του στην ερώσουπα, έκαμε λέγει κατάλυση ηχθίους. Έλεγε ένας αγιορείτης γέροντας, το θέμα της σωτηρίας μας δεν είναι θέμα ευκαιρίας ή συμπτώσεως, αλλά είναι θέμα εργασίας και βίας. Βίας Θεα την βασιλεία των ουρανών. Και ένα άλλο έλεγε, «Σήμερα κοιτάζομαι με ολίγων κόπο να αγιάσωμαι. Σήμερα ξεφύγαμε από την παράδοση. Δεν βλέπουμε τον πρώτον πως γίνεται πρώτος μέσα εις στίβον, αλλά βλέπουμε τους τελευταίους». Τα τελευταία λόγια και αθλήματα των αγιοριτών πατέρων Ίσως αποθαρρύνουν ορισμένους Δεν θα πρέπει όμως η αληθινότητά τους να μας οδηγήσει εκεί Όπως και όταν ακούμε ή μελετάμε μεγάλα ασκητικά κατορθώματα των Αγίων Δεν θα πρέπει να απελπιζόμαστε Αντίθετα μάλιστα θα πρέπει να ενισχυόμαστε Όλοι οι έγκλιστοι, οι σιωπώντες, οι στυλίτες Οι διαχριστών σαλή, οι αγρυπνούντες, οι Οι οι οι ανυπόδητοι οι δακρύοντες, οι ευαγγελικοί βιαστές υπάρχουν για να μας ενισχύουν τις ώρες της πικρής μοναξιάς μας, της απεσιοδοξίας ή της δραστηριότητος. Υπάρχουν επίσης για να ελέγχουν την ανυπομονησία μας, τη φλιαρία μας, την εντός εισαγωγικών λογική μας, την αϋπνία, την πολυφαγία, τον πλούτο, την αργία και την αφιλανθρωπία μας. «Μας παρακινούν με τα ταπεινά έργα τους οι Άγιοι κάτι να κάνουμε κι εμείς, όχι κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε, αλλά μόνο από αυτό που μπορούμε. Θα κλείσω, αγαπητοί μου, τους ταπεινούς μου αυτούς λόγους με μία παράφραση που θα κάνω του τάτου εγκομιαστικού λόγου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου προς τους Αγίου του Άθο Πατέρες». Λέγει «Νίκησαν οι Άγιοι τη Φιλιδονία με την Ιστεία, την Εγκράτεια και την Προσευχή» τη φιλοδοξία με την ταπεινοφροσύνη, την υπακοή, τη συντριβή και την παινία, τη φιλεργυρία με την ακτιμοσύνη, τη στέρηση και την πτωχία και έτσι καθάρισαν τον εαυτό τους από τα πάθη και ησύχασαν. Εύχομαι εγκαρδίως ο ταπεινός αγώνας όλων να αποβεί ψυχοσωτήριος. Είπα στην αρχή πως η εκπομπή αυτή είναι η εκατοστή. Νομίζω σα έχω κουράσει Νομίζω ότι έχω πει πολλά, μήπω τα έχω πει και όλα. Στο θέμα της αλλαγής του προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας μας, δεν γνωρίζω εάν θα μπορέσω να συνεχίσω τις πάντοτε αφιλόδοξες και ταπεινές αυτές εκπομπές. Εύχεστε ο Θεός να μας ελεεί. Ευχαριστίες στον Κύριο Τάσο Παπαδημητρίου. Καλό και ευλογημένο αγαπητοί μου αδελφοί το νέο εκκλησιαστικό έτος. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια πάντοτε». μεταξύ από δείπνου και μεσονικτικού. Λόγι από τον Ιερό Άθωνα με τον μοναχό Μωυσή Αγιορίτη.